Βάζεις τόνο στο όνομά σου και το υπογραμμίζεις Πιο πάνω η φράση υδρώνει Κλειστράει κάτω από το κενό Πάνω στην επόμενη γραμμή γατζώνεται Τρέμει, υποχωρεί, κρέμεται στη τελευταία Υποχωρεί, πατάει το όνομά σου Το προφα βαραίνει, κιλά πέφτει έξω από το χαρτί Ξεκουράζεται στα πόδια σου Απλώνεις το χέρι, την αγγίζεις, από όταν με, με τα δάχτυλα την σφίγγεις, πνίγεται, σι, σιγοσβήνει, α, φωτίζει στην παλάμη τη φέρνεις, τη γλώσσα την τοποθετείς, κλείνει το στόμα, την σχηματίζεις, ανοίγεις το στόμα, την αποβάλλεις. το